Αν μπείτε το Κάθε μέρα στη μία το μεσημέρι στον Real FM, Το ραδιόφωνο. Εμεί ακούσατε, είμαστε έτοιμοι. Εντός κλίματο. Το μαρούσι γίνει τουρκοκρατούμενο, είμαστε, το Είμαστε το έχουμε έτοιμο. Το έχουμε φτιάξει ανύποπτο το χρόνο. Στα τουρκικά θα παίζουν και λίγα ελληνικά. Θα παραμείνει η ελληνοφρένεια, πρέπει να σα πούμε, και με τα νέα δεδομένα. Και τι θα κάνουμε, θα πάμε με τον εχθρό. Λοιπόν. <laughs> με τον εχθρό δεν θα πάμε, προφανώς. Συμβιβαστήκαμε ήδη. Κάτσε πλάσμα 17 ώρε και φτιάχνουμε μετά ένα σήμα. Είμαστε στη μέση ενό τεράστιου φιάσκου, καταρχήν. Ενός ακόμα τεράστιου φιάσκου. Όχι, όχι, αυτό είναι η ειδική κατηγορία. Δεν είναι τα φιάσκο εδώ του Αλέξη. Μπήκαμε, βγήκαμε. Δηλώσει αντί δηλώσει Εδώ μιλάμε για μια ιστορική στιγμή που μακάρι να μην συμπυκνωθεί και με άλλες στιγμές στο μέλλον για όλα αυτά που γίνονται. Παρακολουθούσαμε αμήχανοι πριν, νομίζω πρώτη φορά το βλέπαμε αυτό έναν ναι. πρόεδρο και άλλον έναν πρόεδρο ε, να Τις έχουν, έχουν βγάλει έξω και να τις μετράνε Κανονικά αντιπαράθεση ε, ε, ε, επί σοβαρών θεμάτων, επί του θέματος μέχρι τώρα το έλεγε σε κάτι δηλώσει ο Ερντογάν Το είπε και στη συνέντευξη χθε στον Παπαχελά. Αλλά δεν είχαμε δει μες στο προεδρικό μέγαρο στο κέντρο τη Αθήνα να τίθεται θέμα για τη συνθήκη τη Λοζάνη, δηλαδή για τη μισή Ελλάδα. Αυτό είναι το, τα νησιά. Ταξιτουρα. Και κάποιου άλλου όρου. Και ήταν λίγο παράξενο αυτό γιατί συνήθω όταν έρχονται οι γέτες βλέπουμε κάτι τυπικού όρου, δηλώσει, αυροφροσύνε και τέλο. Εντάξει, τώρα τα νησιά έτσι κι αλλιώ δεν είναι να τα πουλήσουμε ένα-ένα. Πά καλά. Τώρα θα μου πει: σήμε. Θα χάσουμε τη λεφτά. Αλλά χωρίς νησιά, Καλύτερα δεν... να τα πουλήσουμε παρά να μα τα πάρουν. Τα νησιά μα τα πουλήσουμε. Πε, σε... στα καλά σου. Τι, όχι. όχι, βέβαια. Α, δεν Με είχε, τίποτα. Είχε, δεν είχε έτυχε πρόθεση <laughs> η κυβέρνηση. Δεν, δεν Ά, έχει καμία θα κυβέρνηση. Θα κυβέρνηση προχει, δεν έχει πρόθεση τώρα. Έλεγα. Ανάτο ο Σιριζέο βγαίνει από μέσα. Εθνικό πατριώτη. Εθνικό πατριώτη, ναι. Όπω πρέπει να είμαστε, αλλά όχι και Σιριζέο. Η θέλουμε να πουλήσουμε, όχι τα νησιά. Η ΔΕΗ την πουλάμε, τα νησιά δεν τα πουλάμε. Και λάμε. αυτός ο Ρντογκάρ δεν ήθελε μια ΔΕΗ και καλά νησιά. Καλά, τι μπορεί να μπει ως εταιρεία. Ε, Πολλές σετερίες τουρκικές ακούγουν και για κανάλια. Μπορεί να μπουν να πάρουν... Ε, κανάλι, άρα ενημέρωση, άρα χειραγώγηση. Άρα πολιτισμό, όχι να μα πάρουν τον πολιτισμό. Και πολιτισμός. Να μα πάρει άρα... τον πολιτισμό η Τουρκία. Άλλωστε και το survivor πέρυσι που βλέπαμε όλοι με τέτοια υψηλά νούμερα και φαντάζομαι έχουμε αγανακτήσει σήμερα με τον Ερντογάν. Αλλά βλέπαμε άνετα το survivor του Τούρκου. Τα δει, θα κάνει σήμερα το voice του Τούρκου. χαμός θα γίνει. Πάτο, θα πατώσει, δεν θα το φύγω. Αφού δουν όλοι τον μπάκι, τον Μπροκόπη Παυλόπουλο και τον Ερντογάν στην αντιπαράθεση και τα λοιπά, να δούμε και λίγο το τουρκικό. Ναι, Voice, είναι ελληνικό βέβαια αλλά είναι η τουρκική παραγωγή από πίσω Με όλα αυτά Προς το παρόν σε λίγο μπορεί να είναι και Τουρκικά δελτία ειδήσεων Σε αυτά τα πρώτα είμαστε μέσα Αυτή τη στιγμή έχει διακοπή για λίγο ε, Νομίζω μια μισή ώρα πηγαίνει Στον Αλέξη Τσίπρα θα πάει μετά Ο Ερντογάν Νομίζω είναι ήδη με τον Τσίπρα έξω Στον άγμα στρατιώτη Όχι, ρε αυτά, δεν είναι αυτά είναι από πριν. Πήγα με, με τον Τζίπρα στον αγροτέο. Ναι, ναι, πρώτα πήγα με τον Τζίπρα στον αγροτέο. Τώρα είναι, ότι... είναι, λοιπόν έχει στον καναπέ με τον μπάκι. Όχι, τελείωσε κι αυτό. αυτό. Βλέπει τα πλάνα. Είναι... <laughs> Μα τι γίνεται, δεν έχει κάποια ζωντανή εικόνα. Κανόνα ένα. Yeah. Ένα, κανόνας. Όταν βλέπει κάτι στην τηλεόραση, δεν σημαίνει ότι γίνεται τώρα. Δεν είναι αλήθεια. Μπορεί να έχει γίνει 10 χρόνια πριν, 50 χρόνια Ας πριν. Αρχείου. 10 αρχείου. λεπτά πριν. Τώρα έρχεται με το αεροπλάνο Ερντογάν. Βλέπει την Ερτο ότι βλέπει και δουλεύει και στην τηλεόραση. Συνεπέστατο άρα. <laughs> <Τι laughs> Συνεπέστατο. <laughs> Παραπληροφορώ <laughs> όπω πρέπει. Παρα, ναι, αλλά βλέπουμε, ξέρουμε. Σε λίγο, μία μισή ώρα πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Φαντάζομαι τα ίδια θα συζητηθούν και έχει ενδιαφέρον τώρα κάθε στιγμή. Αυτό που έλεγε και ο Σκούρη πριν, κάθε στιγμή έχει ενδιαφέρον του, του ταξιδιού. Τι θα πούνε τρει ώρε, νομίζω, οι δηλώσει Τσίπρα-Ερντογάν, τι θα πούνε στα γεύματα το βράδυ, τι θα γίνει αύριο στη Θράκη, τι θα πάρει μαζί του φεύγοντα. Όλα αυτά. Ε, τα επτά είναι εδώ πάντω, να ξέρει. Ε και αδεικά. από την άλλη. Αν δεν θα τα πάρει η Ιταλία, εδώ, το θα πάρει. Κανεί δεν θα πάρει τίποτα. Είμαστε Λέω ρε, ρε παιδί μου, δεν βολεύουν τα επτάνισμα. Αυτό το μαρτυρικό τόπο θα τον προστατεύσουμε όπως ξέρουμε. Ανάγκη... Brain drain. Θα φύγουμε το γρηγορότερο. Εσύ να φύγει, δεν θα πάμε πουθενά. Πού εδώ θα εδώ Θα να εδώ κάνουμε θα τι. Το λέει και Αρβανιτάκη. Εδώ, εδώ, εδώ να θα Εδώ να μείνει. Έτσι λέει Αρβανιτάκη. Εδώ καμίνει Και όπως λέγεται ξέρω. και ελευθερία. Ναι. Με θα πολεμήσουμε, να Η καλύτερη προστασία να είναι να άνεση. Να έχει τα αυτονόητα. Αυτή είναι η καλύτερη προστασία. Η πρώτη. Η τελευταία είναι το όπλο. Αλλά η πρώτη είναι να ζει αξιοπρεπώ ένα λαό ώστε να νιώθει άνετα και όπω πρέπει. Να μην του τρώνε τον κόπο του και τον υδρότα του κάποιοι άλλοι. Είτε λέγονται μνημόνια, τρόικε, τράπεζε, βιομήχανοι, δεν ξέρω εγώ τι. Ένα λαό μπορεί να υπερασπιστεί τον τόπο του όταν είναι όλα λαϊκά. Τα νιώθει δικά του. Είναι δικιά μα ιδέα. Είναι δικό μα ο τέο. είναι ξένο. Μάχη για τον ΟΤΕ, όχι, δεν θα δώσουμε για το γερμανικό. Μάχη για να έχουμε τηλεφωνία, ορεικτό πλούτο, θάλασσες, λιμάνια δικά μας, ναι, να δώσουμε. Εκεί αξίζει, γιατί θα είναι δικά μας. Να πάμε να κάνουμε μια πορεία. Ναι, πού θες να πάμε. Επιτρέπεται πρέπει να ψηφίσουμε 59, εμείς που είμαστε δύο, τι θα ισχύει εδώ. Όχι, δεν επιτρέπεται τώρα, αλλά θέλουμε να μαζευτούμε κι άλλα. Μα είναι να κάνουμε μια... κάπος, να ξεκινήσουμε πώς θα Από πορεία θα ξεκινήσει όλο αυτό. Όχι. Για πρώτα να πορευτούν τα κύτταρα μέσα στην καρδιά σου, αποστόλμη μου, και μετά να πηγεί προ τα έξω. Δεν, εγώ, εγώ δεν με... μίλησα για τα εγκεφαλικά σου εγώ κύτταρα. Εγώ είμαι πολύ μέρο Αυτά... του Δεν θέλω. Το ξέρω. Δεν μίλησα για τα εγκεφαλικά σου κύτταρα. Αυτά για να κάνουν πορεία και όχι μόνο τα δικά σου και πολλών ανθρώπων. Θέλει πολλή δουλειά. Mm. Α ξεκινήσουμε έτσι και μετά θα δει πως θα βγεις κατευθείαν και θα πάρει τη σωστή πορεία. Είτε είναι του βουνού που λέει υποφίλιο, ναι, ναι. είτε είναι του συντάγματο που δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι λένε. Ε ξέρουμε όλοι. Ναι. Τι ξέρουμε. Για την πορεία του συντάγματο δεν μπορώ να πω εγώ. Λοιπόν, σε άλλα νέα τη επικαιρότητα. <laughs> δεν έχει άλλα νέα <laughs> επικαιρότητα. Είναι. <υποφίλιο. laughs> όχι, όχι, μετά θα πάμε στην Ποφίλιο. <laughs> δεν έχει άλλα νέα επικαιρότητα. Είναι αυτό. Έχουμε μια μηχανία, νομίζω. Και όσοι το παρακολουθούσαμε και εμεί που το διαχειριζόμαστε τώρα εδώ είναι Ελληνοφρένια τη εντάξει Υπάρχει μια μηχανία γύρω από όλο αυτό. Γιατί η εικόνα καταρχήν δεν την έχουμε συνηθίσει, αυτή την εικόνα. Δεύτερον, ήταν, είναι πολύ χοντρό όλο αυτό. Με επιτίθεται και δεν ξέρω πώ μπορεί να σταματήσει. Και αν το σταματήσει αυτό, μου θα δημιουργείται θα και μια απορία. Αφού ξέραμε ότι θα είναι έτσι, γιατί δεν τον καλέσαμε, Μήπως δεν το ξέραμε. Ποιο έκανε τις συνεννόηση, παιδί. Μίλησε ο Κατρούγκαλο Τσίπρα. Δηλαδή, επειδή η ηγεσία τη χώρα είναι προκόπη Παυλόπουλο Αλέξη Τσίπρα, είμαι σίγουρο που οφείλεται όλο αυτό. Το έχω ο Τσίπρα να μιλήσει τουρκικά. Τα έκανε μπάχαλο, κατάλαβε τα μισά, το έχω. Αυτό είναι. Ή μάλλον του μίλησε ίσω και αγγλικά του Ερντογάν που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όχι, καλά, ξέρει και τουρκικά. Δεν γιατί ξέρει αγγλικά και γαλλικά. Όχι. Κάνει συνεννοήσει όμω. Ελληνικά ξέρει. Λοιπόν. Ε, ναι. Ε, όταν βλέπει μνημόνιο: υπογράψτε εδώ, εκεί υπογράφει. Δεν υπογράφει πάνω ούτε κάτω. Έχει τελειώσει και αν πολυτέχνη τέλο πάντων. Αυτό είμαι. <laughs> α το... δεν το έχει τελειώσει. Μάλλον. Ε, δεν ήμουν εκεί, δεν παρακολουθώ. Δεν δηλαδή, και εγώ δεν ήμουν. Αλλά δεν πόλου, έτσι όπω λειτουργούν οι σχολέ στην Ελλάδα, μπαίνει και, και βγαίνει κάποια στιγμή. Τι μαθαίνει είναι το θέμα. Εντάξει. Δηλαδή θα το εμπιστευόσου να σου χτίσει. Τι να μου χτίσει. <laughs> Όχι. Ενός ορόφου. Τι ορόφου. Πω... και στο σκυλό που θα είχα το σκύλο. <laughs> δεν θα πω πολλών ορόφων. Mm. Τον βλέπεις έτσι, σου, σου εμπνέει ότι εγώ θα σου χτίσω, θα υπολογίσω τα, τα, τα βάρη, πώ τα λένε αυτά, τα σίδερα και δεν ξέρω τι άλλο. Ε, σε πρώτη τέτοια, όχι τώρα. Αλλά δεν τον έχω δοκιμάσει και ο Λεμινίδη και εγώ. Σωστό μην τον το χαλάμε την καριέρα τώρα όχι, και όχι, την όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι και νέο βαβύρι μεθαύριο μπορεί να μην είναι, μπορεί να ξαναγυρίσει στη, στα δημοσία έργα. Στα δημοσία έργα. Μετά όχι αυτό. δημόσια. Α. Ιδιωτικά να παίρνει, όχι δημόσια. Γιατί υπάρχουν και γέφυρε. Τη ρίξαμε τη γέφυρα. Αυτό σκεφτόμουν το πρωί που λέγαν όλοι πριν έρθει. Ακούω άκου, τα μέσα ενημέρωση στα κραμίλια. Όχι, λέει, ρίχνει, θα είμαστε η γέφυρα εμεί του Ερντογάν προ την Ευρώπη γιατί έχει την γνωστή κρίση. Αλλά νομίζω έριξε ακριβώ πάνω μα τα θεμέλια τη γέφυρα που θέλει να. Που θέλει. Και εμεί δεν πήγαμε παρακάτω. Εμεί εδώ είμαστε. Κάτσαμε και τα φάγαμε. Α, αυτό είναι ένα θέμα. Και επειδή τίθεται θέμα για τη συνθήκη τη Λοζάνη. Συνθήκη τη Λοζάνη. Να, ε... η πρώτη πορεία. Πορεία μέσα από το προεδρικό μέγαρο ξεκινάει. Βγαίνουν τώρα από το προεδρικό μέγαρο να πάνε στον, ε, στο μέγαρο Μαξίμου που είναι δίπλα. Εμεί το παρακολουθούμε όλο ωραίο, αλλά το έχετε καταλάβει. Όλα τα μέσα δηλαδή. Και είναι απολύτω λογικό. Ε, να πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Βέβαια θα διακόψουμε αν ακούσουμε κάτι με Τσίπρα. Νομίζω όμω είναι γύρω στι 3.00. Η... Οι δηλώσει. Να μείνουμε λίγο ακόμα, μήπω γίνει Άρα, κάτι μια έτσι, Γράφει ένα φίλο εδώ ένα ωραίο μήνυμα. Ε, πάλι καλά που ο Ερντογάν δεν έθιξε το θέμα με τα πέδιλα του Παπανδρέου μετά το ιστορικό τηλέφωνο του Αποστόλου. Εγώ αυτό φοβόμουν. Ε, τα πέδιλα Το είχε κάνει το σκι, τα πέδηλα εδώ. Τι ήταν, τότε, μια, σκι, φάρσα, μια φάρσα που είχαμε κάνει παλιά. Στι καλέ στιγμέ, τι ανέμελε. Αν έμελε στιγμέ με την Τουρκία ήταν όταν έκανε μόνο 50 παραβάσεις, παραβιάσεις τη μέρα, δεν έθετε την συνθήκη τη Λοζάνη. Ναι, τώρα που πει... ήταν καθημερινότητα, που ήταν και κουμπάρου μα τότε στο κάτω-κάτω. Και κάτω -κάτω. λίγο πριν το Σιμίτι που δεν υπήρχαν οι κρίζε ζώνε, γιατί μετά τα ίμια και το Σιμίτι μπήκαν και οι κρίζε Και τώρα τελευταία έχει μπει και η συνθήκη τη Λοζάνη. Και να δούμε σε δύο χρόνια τι άλλο θα έχει μπει. Και η ΑΟΣ δεν το συζητάω, όλα αυτά τα γνωστά και ωραία. Ναι, σημαστά. αλλά θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέσουμε βέτο. Ενώ εμεί που είμαστε. Ε. Εντάξει, κάποτε ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όξο η Τουρκία από την Ευρώπη Ναι, ναι, ναι. Καλά. Κάτι να δει και Τουρκία. Αφενό, <laughs> αφετέρου, ποιοι θα φύγουν πρώτοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση mm. Έχετε, πληροφόρηση, Έχετε, πληροφόρηση, λέει, Έχετε πληροφόρηση αν θα συναντηθεί με τον κουμπάρο του Καραμαλίδη. Δεν ξέρουμε τι θα, θα κάνει. Το, το είχε παντρεύσει τον γιο τη κάτι δεν κάνει Τότε που κουμπαριάζαμε κολλό τριβόμασταν με άλλο τρόπο τότε αλλά δεν... άλλη σοφή κίνηση έπισε, μετά τους σεισμούς πήγε ο Γιώργος χόρευε τα Ζεμπέκικα να, να μέχρι να δούμε τι θα γίνει αν θα φύγει από το... και θα μπει στο μαξί μου και έχουμε κανένα διάλογο ε, η γλώσσα του σώματος του Προκόπη Παυλόπουλου δεν ήταν σωστή πάντως Γενικώ για σε... σουφάκια έχουμε παλέψει πολλέ φορέ να γίνουμε με και φτιάξει το κλίμα. Θα μπορούσε ο καμένο να αντιθεί φατμέ. Σε, σε ένα καναπέ καθόντουσαν. Δεν, έκανε, δεν βοηθάει τη χώρα ο καμένο, δεν είναι πατριώτη όπω θα έπρεπε. Τόσε τόλε έχει βάλει, σήμερα δεν μπορούσε δηλαδή, να βάλει κάτι. Τι θα, σήμερα θα ήταν εξεφτύλα. Αν να πάει το βράδυ στο γεύμα αντιμένο. Κάνε ένα μπέλι ντάντζ. Κάτι να χορέψει. Κάτι. Φατμέ στο γεννή τζαμί. Ο <laughs> Και αυτό. Η Κιλάρα των Ντεμπών που λέμε. Και τα κι κινδυνεύουν. Ξέρω εγώ. Πού θα περάσει να πάει στράκι. Ε, Δεν δε θα πάει ο δικό. Αν και έχουμε ωραίου δρόμου και διώδια. Αλλά ο Ερντογάν καθόταν αγέροχο εκεί στον καναπέ, Ο Προκόπης Παυλόπουλο δίπλα, λίγο μαζεμένο, τον κοιτούσε με μια έτσι αμυντική στάση σώματο. Και αυτά γράφουν και παίζουν πάρα πολύ. Ε, τώρα που έχουμε αμυντική βιομηχανία και πουλάμε βλήματα, έχουμε αμυντική στάση σώματο. Έχω ξεχάσει όλα αυτά. Λοιπόν, επειδή ο λόγο γίνεται για το Αιγαίο. Και επειδή το Αιγαίο είναι κάτι μοναδικό, όχι για την Ελλάδα, όχι μόνο γεωστρατηγικά. Το Αιγαίο είναι η ψυχή, είναι η ανάσα, είναι αρώματα, είναι αέρα, είναι ήλιο, είναι φαγητά, είναι άσπρα σπίτια. Πετρέλαιο. Α, όχι. Και πετρέλαιο yeah. και πετρέλαιο, αλλά μέχρι να έχει το πετρέλαιο. Το Αιγαίο υπάρχει χιλιάδε χρόνια χωρί το πετρέλαιο πάνω. Να το θυμηθούμε μετανάστες, λίγο και να ταξιδέψουμε και μετανάστε. Με, Βεβαίω, μετανάστες που πνίγονται, δεν το συζητάμε. Αλλά το δικό μας το Αιγαίο, το δικό μας το Αιγαίο των Ελλήνων είναι αυτό. Ο Ερντογάν και η Κουστοδία μόλι βγήκαν από το προεδρικό μέγαρο, διέσχισαν πεζί τον δρόμο εκεί, τη Βασιλεία Γεωργίου, νομίζω λέγεται, και τώρα εισέρχονται στην εξώπορτα του μεγάρου Μάξιμου. Φαντάζομαι θα έχει βγει ο Πρωθυπουργό στα σκαλιά, όπω γίνεται συνήθω. Το άγημα εκεί έξω από την πύλη. Το άγημα, ναι, εκεί στα σκαλιά, σκαλιά. Το συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια. Ο Ξύπρα κατεβαίνει τα σκαλιά. Κόκκινη μοκέτα. Χωρί γραβάτα πάλι. Πάλι χωρί γραβάτα. Μα δεν έχουμε βγει εδώ, δεν έχουμε τελειώσει το χρέο. Γίνεται χαμό σε όλο τον πλανήτη. Έχουμε και εμεί τα δικά μα. Δεν έχουμε γραβάτα, δεν έχουμε το χρέο. Τι να κάνει, δεν μπορεί να είσαι συνεπή. Μπορεί ναι. να είναι συνεπή ο Αλέξ Τσίπρα. Έχει γερανάκι απ' έξω. Γερανού, η ΕΡΤ. Πάντα βάζει γερανού για να Ωραία. έχει ακόμα μακριά. Πλάνο, Ωραία απλά Σε αυτά έχει μάθει πια η ΕΡΤ. Ενώ είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι από κάτω, πολύ δροσερό, φωτεινό τραγούδι. Είναι η ώρα πάντω που θα πρέπει να έχει ένα πλάνο από τον κήπο αυτή τη στιγμή. Και δεν έχουμε. Ναι, δεν ξέρω. Έχει ένα γενικό ελληνική. εξωτερικό. Είναι η ώρα που μάλλον ο Ερντογάν έχει φτάσει στη χειραψία με τον Τζίπρα. Εξερχόμενο του Προεδρικού μαζί με τον Κοτζιά, νομίζω ρώτησε, ακούσαμε για την αιρατζιά. Κατερίνα, εσύ το άκουσε. Ρώτησε, που... Ρώτη... ρώτησε... ρώτησε για τι αιρατζιέ. Κάνετε και αυτά. Ξέρω για τι έξω από το Προεδρικό μέγαρο. Πώ ξεπί ξεπυκλύσουμε... Ε, δεν ξέρω τι. Χωρί F16, δεν ήταν. Ράτζι απαιτούνται έτσι. Μπορεί να ξέρω. Πάμε στι διαφημίσεις Αν Γιατί έχουμε κάποια δήλωση εκτό προγράμματο, θα την μεταδοσουμε αμέσω. Αλέξη Τσίπρα. Ήταν η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου στι Μπερζέρε, στις Λευκές με φόντο το παράθυρο. Αλέξη Τσίπρας, Τυπικό ο Αλέξη. Δεν είπε τυπικός κάτι ιδιαίτερο. Τώρα ήταν ότι είναι μηχανικό. Ναι, άκουγε αυτό, προφανώς πριν, Άκουγε η Ελλοφέρ, να σου να ειδικό μίλησε για το πώ θα γίνει η γέφυρα που θέλει γερά θεμέλια. Ο Ερντογάν δεν ήταν τόσο εχμηρό όσο το παλιό. Τα μάζεψε λίγο. Εντάξει, του πήγε τρει και μία, του μίλησε. Θα μιλήσει Τσίπρα, Τζέι. Αλλά είπε, ε, αν κατάλαβα καλά, ε, για τα λάθη των προηγούμενων τουρκικών ηγεσιών που ανάγκασαν. Δεν θυμάμαι τώρα το την ακριβή διατύπωση, να, φύγει, ε, να φύγουν ε, Έλληνες από την πόλη. Α, ναι. και άλλαξε ο συσχετισμός γιατί και αυτό ήταν συνθήκη της Λοζάνης και δεν το τηρήσανε ε, νομίζω δεν το έχουμε ή μπορεί να κάνω λάθος αλλά μου φάνηκε ως πρωτότυπο και μετά από το, τα όσα είπε στον Προκόπη του Παβλόπουλο, προφανώς επέλεξε να το θέσει έτσι και το τελευταίο του αίτημα ήταν να έχουμε κοινή λογική και κοινή ρητορία ναι. τι σημαίνει Φεριτορία. τώρα αυτό κοινή ρητορία Πώς αναδιπλώθηκε, θα... εγώ θα το πω έτσι. Ψήφιμοι, με... για... τι έκανε. Τι αναδιπλώθηκε από το ένα στο Γιατί πήρε πίσω κάτι έτσι. Ποιότε πήρε. Κιώ... Α, πήρε τον Αλέξη. Ε. Έτσι, ναι, ναι. Αυτό ναι. Όσοι βλέπουν τον Αλέξη, πιωτεύουν. οτέβουν. ξεχάσω εγώ τη Μέρκελ, πώ βγήκε από εκείνε 17 ώρε. Σήκωσε τώρα τα αναβαθμισμένα τα F16, να του κάνει δύο παραβιάσεις Τώρα, τώρα, τώρα που Ο μιλάμε. Ένα, έπρεπε να αντιθεί πιλότο και να τον υποδεχθεί. Ο Αλέξη. Ο Αλέξης. Έτσι, εμεί. Στραβό πιλότο, F16. Αυτό την παροχή που λέει. Βέβαια <laughs> <laughs> <laughs> το στραβό ταιριάζει <laughs> ανάπηρο, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι που σκαθόταν πάλι. <laughs> ήταν λίγο πιο μαζεμένο από Τι Ομπάμα. Με να αυτή το την πούμε, ήταν μας. λίγο πιο μαζεμένο από Ομπάμα. Πάλι ήταν στιβαρό ο Ερντογάν και δίπλα ήταν ο Αλέξ. έπεσε με τα πόδια, κουνούσε τα παπούτσια, κουνούσε τα χέρια. Μηχανία. Τι είναι Δεν ήταν ακριβώ στιβαρό ο Ερντογάν. Ήταν λίγο σαν να αράζει. Πατούσε τα πόδια του στι στέρνε, τύπο ότι. Δεν είναι ώρα να έρθει ο λούστρος να τα καθαρίσει. Ή χορέψτε Έπια φάση; μου. Ποιος θα μου χορέψει. Ναι, πού είναι ο καμένος. φέρτε καμένους. Έχει φαγωθεί με τον καμένο. Ποιος το χορέψει. θα χορέψει. Άμα χορέψει και μέσα ο καμένος, θα τρίζουν τα γυαλικά σταράφια. Έχουμε γυαλικά σταράφια. Όχι Ως το έχει ο Ρίτσος. Α. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Και, κλικ. Ε, και στα τουρκικά και στα ελληνικά νομίζω αυτό εκφράζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε το τι γίνεται στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Έδειξε πριν από λίγο η ΕΡΤ τα πλάνα που δεν, δεν είδαμε σχεδείξη. που δεν μας είχε δείξει τη χειραψία Τσίπρα εντοκάνεξ που το Μαξίμου στα σκαλιά. Και ακολουθούσε η κάμερα την είσοδο, είδαμε και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Εκεί τα έχει τα πουρά ακόμα. Εκεί τα έχει, σίδες τα πουρά. Γιατί να τα βγάλει ακόμα και τα τρία ποτήρια νερά. Μα μου τα έχει δώσει από την Κούβα κάποιο. Πά έχει πάει στην Κούβα ο δικό μα. Δεν είναι κανένα τυχαίο που κάνει παρέα με βιομηχανούς Από την Κούβα είναι τα πουρά. Είναι σοσιαλιστικά. Ο ίδιο Κάστρο. Ο Ραούλ. Ο Ραούλ. Γιατί είχε πάει Δεν έχει πάει κηδεία. πριν τον Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Πάνω. Τέλος πάντων, ε, δεν έχει σημασία. Γενικώ εκεί πάει στις κηδείες ο Τσίπρας και πάει στον Τζάβες, πήγε τώρα στον... Ά, τώρα και πήγε στον... Τώρα, που Τζάβες. Ε, καλά τα λες, yeah. καλά τα λες νομίζω. Ε, πριν πάμε στα υπόλοιπα που έχουμε εδώ... Ειδική εκπομπή σήμερα, όλο ο Real. Παρακολουθεί τη συνάντηση και λογικό νομίζω ότι είναι η Ελλάδα. Α, δώστε μα. Να δώσουμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν. Ε, οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 208 200 θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την ε, αυριανή τελευταία παράσταση που έχουμε στο Σταυρό του Νότου με τον Σπύρο γραμμένο, την Κρυσταλία και τον. Αποστόλυμπερ Μαγιάννη. Τσολιά, Όλα αυτά, ναι. Mm -hmm. ε, τελευταία παράσταση αύριο, 10 το και μισή. Πέντε clean. κάνατε, Πόσε κάνατε, Έξι? Τέσσερι ήταν προγραμματισμένε και κάναμε κι άλλες και άλλε δύο παράταση γιατί πήγε καλά. Ε, όσοι θέλετε να κλείσετε, εκτό από αυτού που θα κερδίσουν ε, τραπέζι, καλύτερα να πάρετε από σήμερα γιατί οι κρατήσει είναι πολλέ. Αναμένεται για sold out. Mm -hmm. ε, οπότε πάρετε από σήμερα, δεν ξέρω αν θα βρείτε αύριο. Οι πέντε, το, πάρετε, και πάρετε και πέντε στο θα τηλέφωνο. πάρετε τηλέφωνο και θα του ανακοινώσουμε σε λίγο. Ο Τραμπ λάθο, ο διαβολικά καλό Τραμπ. Ε, ουσιαστικά ανακήρυξε πρωτεύουσα του Ισραήλ Τα, τα Ιεροσόλυμα Ιεροσόλυ... Ναι, τα Ιεροσόλυμα, την Ιερουσαλήμ Ο διαβολικά καλός Τραμπ Το έκανε αυτό Απο καλοσύνη όμω. Προφανώς απο καλοσύνη mm. Αλλά να θυμίζω ότι ήταν διαβολικά καλός ο Τραμπ γι αυτό. Ε, Εντάξει Έχει ναι. κάνει ένα πλα... τον πλανήτη, έτσι τον έχει κάνει Μπάχαλοίδη μπάχαλο Γενικό συνόημα είναι ένα μπάχαλο ατέλειο Και όταν βλέπεις αυτές τις ηγεσίες Λες πάλι καλά που υπάρχουμε ακόμα. Η απελευθέρωση θα έρθει πάντω να ξέρει. Πότε. Πότε. Τώρα, σε ένα χρόνο, τον Αύγουστο του χρόνου, με τα μαγιό και τα μπικίνια. Πιστεύω ότι η πατρίδα μα μετά από 7 πολύ δύσκολα χρόνια σήμερα βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής Περάσαμε όχι απλά δύσκολα χρόνια, χρόνια επώδυνα, χρόνια γκρίζα. Αλλά μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία προ την απελευθέρωση, να το πω έτσι, από έναν ζυγό ασφυξίας και επιτροπίας άδικο που μα στέρισε δυνατότητε που δημιούργησε τεράστιες πληγές στο κοινωνικό σώμα. Σήμερα όμως μπορούμε επιτέλους μετά από 7 χρόνια να λέμε ότι είναι πλέον μπροστά μας ανοιχτός ο δρόμος και ορατός, ορατός, ορατός ορίζοντας μιας άλλης εποχής. Η απελευθέρωση λοιπόν από τον ζυγό Άντε, των μνημονίων. Ωραία. Φεύγουμε λοιπόν από τα μνημόνια. Mm. Πολύ ευχάριστο. Ναι. Πού πάμε θα μας πει... Ε, Αυτό το... μα ανησυχεί. Πού μα πάει. πάει. Φεύγουμε από εκεί. Πού θα πάμε. Ωραία, Ωραία, άκου, άκου, άκου. Είσαι με μια παρέα και τρώτε κάπου στη θάλασσα, ξέρω εγώ. Μετά εκεί. Πάμε. Και, και λένε, θα... Πάμε. Ναι, πάμε. πάμε και φεύγει. Αυτό είναι το, ρε, το αυθόρμητο. Μην, μην το σχεδιάσουμε ναι, από πού. Ναι, αλλά ένα καράβι. Θα μπει θα θα στο λιμάνι και θα πάει. Φεύγουμε από πειραιά. Φεύγουμε. Δύο τρόποι υπάρχουν. Πού πάμε. Ή το προγραμματίζει το ταξίδι αγγλοσαξονικό και ξέρει από τώρα που θα πα εβδομάδα κτλ. Ή πα και όπου σε πάει. Αυτό είναι ο Αλέξ, τον βλέπω Μα μου είναι κάνει. το μα δεν είναι και το... ο παπά, ελεύθερα και τέτοια. Ωραία, πάμε ξετσούνι, και όπου πάμε. Τι. Κάτι κάμπινγκ του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, είπε. Δεν ξέρω μου φαίνονται αυτά. Όπω πάντα τη Ναι, προφανώ, μα Μαθαίνουν κόμπου και τέτοια. Και δεν ήταν και αυτό με τα και δεν ήταν μέσα, βάζαν Δεν Δεν τον έχω Να... Το, τον Παπά, ε, ναι, τι τονίζει για ψεύτικο. Γενικώ. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι. Ε, εντάξει, δεν είναι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. να, αποκρύψει. να αποκρύψει. Ναι, αλλά δεν είναι πια κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι, έχει δίκιο. Ναι. Με το που γίνεται ένα άλλο υπουργό, η ειλικρίνη έρχεται και κάθεται πάνω του. Α, κλάτ, κολλάει πάνω του κανονικά. Ε, ο Αλέξη Τσίπρας ε, τα είπε αυτά για την απελευθέρωση. Μίλησε πάλι χτε. Οπότε δεν είπε μόνο αυτό. Είπε και για το τι δώσαμε και πώ κλείσαμε την αξιολόγηση. Αυτά, φίλε και φίλοι. Δεν τα λε, δεν θα τα άλλω, το νομίζω ότι είναι σημαντικά, Σημαντικέ κατακτήσεις που προέκυψαν από αυτή τη συμφωνία, από αυτή τη γρήγορη αξιολόγηση, την άρων-άρων όπως μας κατηγορούν. Ε, δεν το λες γιατί τα δώσαμε όλα, αν τα βάλεις κάτω όλα και τα μετρήσεις. <Στυρίζεται> ε, δεν το λες, όντως δεν το λες, δεν το λες. Δεν το λες, δεν <στά> το λες. Τα έχουμε δώσει όλα από τι προηγούμενες. Είναι η αλήθεια αξιολογής, είχαν μείνει δύο τρία Θα φανεί στην πορεία γιατί έφερε η Αξιόγλου την τροποποίηση για την τροπολογία, τροπολογία το βράδυ για την απεργία, αλλά το μάζεψε το ίδιο βράδυ ή το επόμενο πρωί, μάλλον. Οπότε θα φανεί τι έχουμε δώσει και τι δεν έχουμε δώσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Όχι σύμφωνα με τι δηλώσει τη ελληνική κυβέρνηση. Αυτά φαίνονται σε κανένα τρίμηνο, να ακούσουμε και τι άλλε δηλώσει και να δούμε και τι νομοθετήματα θα έρθουν εμεί τη νύχτα. Τη μαύρη. Έχουμε Ας... του νικητέ. Ναι, ναι, έχουμε για τους νικητέ λοιπόν είναι. Γιώργος Χατζηπέτρου, Ευάγγελο Μανολόπουλο, Αλεξάνδρα Τριάντου, Νίκο Αγγελόπουλο, Αθηνά Αδάμου. Λοιπόν, αυτοί οι πέντε κερδίζονται από μια διπλή πρόσκληση για το Σταυρό του αύριο το βράδυ στι 10.30, Σταυρό του Νότου Plus, στη Φραντζή, για την παράσταση του Σπυρούρα. Δεν έχει τίτλο η παράσταση. Ναι, έχω δώσει εγώ ένα τίτλο στην παράσταση, το δικό μου κομμάτι, λοιπόν, πάντων. Ε, που είναι προλετάρι όλων των χωρών. Ενοχλείται. Με υπότιτλο από κάτω έχω σημειώσει, όχι όσο θα έπρεπε. Όλο αυτό είναι τίτλος παράστασης, προλετάρι όλων των χωρών ενοχλείται. Ναι. Ω, ωραία, όχι ναι. όσο θα έπρεπε. Όχι όσο θα έπρεπε, αυτό είναι το ζουμιστό, το υπόλοιπο σιγά. Τα υπόλοιπα είναι ναι, όλα τα. Ξέρουμε. <laughs> τα ξέρουμε, <υπόλοιπα, laughs> το υπόλοιπο <laughs> <και> το ξέραμε. <laughs> αυτό το ξέραμε. Ναι. Μην αποφασίσουν οι προλετάροι να ενοχλήσουν μόνο αυτό σου. Δεν το αποφασίζουν. Δεν το αποφασίζουν κάθε μέρα, δεν έχει νόημα. Ναι, όχι, θα είναι και βάρη, δεν θα έχει νόημα. Ε, λοιπόν. κάθε μέρα έχουμε και δουλειέ. Οπότε κερδίσατε για αύριο βράδυ, θα Σταυρό Τινότου Πλάσσα. Σε ένα αρέσει να ενοχλεί. Σπύρο γραμμένο σε κρυσταλία κι εγώ. Ε, τελευταία παράσταση και πάρτε για κρατήσει από τώρα, γιατί. Ε, χανόμαστε. Ε, χανόμαστε <laughs> και μπορεί να μην βρείτε. Λοιπόν, Ιμποφ... α πάμε παρακάτω. Υποφίλειου αυτά που είπε. Είναι ατάσ Όπω λένε όλοι οι και, και γιατί να μην τα πει. Δεν κατάλαβα Και βρέθηκαν και όλοι θέλει. αυτοί οι νεοφιλελέ καταστάσει. Τα... Όλοι αυτοί Όλοι αυτό ο εσμό ανθρώπων που είναι άλλα και που πάντα με τέτοια τσαντίζεται και βγάζει το... την εξαλλοσύνη του. Γιατί με δηλώσει άλλε που γίνονται από άλλου καλλιτέχνε δεν έχουμε ακούσει κάποια αντίστοιχη μανία και αιμονή. Ε, βρέθηκαν. Ε, επικεφαλής όλων αυτών ο ΤΑΤΣΟΠΟΛΟΣ. Όταν έρχεται λοιπόν η κυρία Μποφίλιο και λέει. Παιδιά, η, Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δικτατορία Είναι δικτατορία Έτσι. Και μόλις βρει τον ηγέτη Πρόσεξε Μαρία όλο το συλλογισμό Μόλις βρει τον ηγέτη Θα πάει θα... στον βουνά. Υπερασπιζόμενοι τα ανάματα του, του τροτσισμού σταλινισμού, το οποίο είναι ένα νέο mm -hmm. α, ακαταλογράφητο ακόμα υβρίδιο ιδεολογικό, mm -hmm. θα ανέβει στο βουνό, θα πάρει τα όπλα. Να πάρουμε τα όπλα, να ξεκινήσουμε καινούριο εμφύλιο πόλεμο, ε? Γιατί δεν αφή... θα πάρουμε τα όπλα για να μαζέψουμε ρίγανοι στο βουνό, Εκτός. για να ξεκινήσουμε εμφύλιο, για νέο αίμα. Φοβάται δηλαδή ο Τσόπλο από τη δήλωση που μου να ξεκινήσει νέο εμφύλιο. Πόση βλακή να αντιμετωπίσει, να κόσμος ένας λαός, η βλακοί ασυσορευμένοι, αλλά τουλάχιστον μιλάει ο πνευματικός κόσμος πνευματικός. Ο, πνευματικός. ο πνευματικός κόσμος που τον είδα στα public να mm. πηγαίνει να μετράει πόσα βιβλία του έχουν βάλει στο, στην προθήκη εκεί πέρα να πουληθούν και πόσα δεν ε, το λες με στιγμή πνευματικ... τον είδα ναι, να τραβήξω φωτογραφία Μέτραγε πόσα βιβλία. Πόσα βιβλία έχει βάλει το public στο τέτοιο, στο στάντερ εκεί πέρα που ναι. είναι τα βιβλία, για να μετρήσει. Είναι ικανοποιημένο να κάνει παράπονο, να μην κάνει. Πουλήσαμε, δεν πουλήσαμε. Ο πνευματικό κόσμο, πόσο πουλάμε. Άσε μα, αγάπη <laughs> μου. Άσε μα, κουκλίτσα μου, παρέα με τη χρυσίδα Δημουλίδου και με την τζιρισότη τριανταφύλου. Και, μπο... και τα μπογδάνοι δύο όλα. Είναι, είναι ηγεσία αυτή, πνευματική. Θέλω να έχει σεβασμό. Να σε σεβαστεί. Συγγνώμη κιόλα, ναι, σεβαστικό. Αγάπη μου το λογοτέχνη. Ναι. Ωραία, έτσι σε μάθανε. Όχι, ναι, δεν ξέρω. Θέλω να πω και ελπίζω τουλάχιστον να του φοράει όλου αυτού η νατάση από φίλου τι δύσκολε μέρε του μήνα. Ναι. <laughs> Μπορεί. Ναι. Άμα την έχουμε και κοντά μα, να τη ρωτήσουμε. Να σου πω κάτι. Το θέμα με όλου αυτού είναι ότι προσπαθούν να ξορκήσουν, όχι την ποφίλιο, με αφορμή την πουνχή ποφίλιο σήμερα, αύριο, τον τάδε, τον τάδε. Πανανθρώπινα ιδανικά και αξίε και την κίνηση τη ιστορία και τη κοινωνία. Αν είναι να γίνει εμφύλιο, θα γίνει. Κανένα Πέτρο, κανένα. Λογοτέχνη, κανένα, οποιοδήποτε δεν θα το σταματήσει αυτό. Θα υπάρχουν αυτέ οι συνθήκε και θα τραβήξει η κοινωνία και το ρεύμα σε αυτέ τι γοητευτικέ σελίδε τη ιστορία που αφήνουν και τραύματα, ναι, αλλά αυτά δεν μπορεί κανείς να τα αποτρέψει με τα λόγια και με μονέ και με φόβο και μυστερίε και με γεροντοκορισμού από παράθυρα πάντα ασφαλών μ, μ, μ, καναλιών. Ε, βέβαια. Πάντα βγαίνουν σε πάντα σε ασφαλέ μηντιακό περιβάλλον. Βλέπε Ράμφο που είναι ο κορυφαίο των. Ναι, φιλοσόφων. συγγνώμη. <laughs> Μια χώρα που έχει πρωθυπουργό τον Τζίπρα, πρόεδρο τον Μπάκη και, φιλόσο, και τον Άννα Φιλόσοφο ράφο και συγγραφέα τον Τατσόπουλο. Και επισκέπτη τον Ερντογάν. Πού να πάμε. Ποιο βουνό. Φέρομαι ένα βουνό ένα να πάμε βουνό, να ανέβουμε τώρα. Πού να πάμε κάπου στην πνίκα να, να σκεφτούμε ξανά. Βουνό. Έχουμε εμεί τον νημιτό, κάθε μέρα σκεφτόμαστε. Και λοιπόν... όχι τον ημητό. <laughs> Γιατί θα <laughs> μα κόψουν τα πουλιά στον ημητό. Ποια. Τα πουλιά θα μα κόψουν στον ημητό. Όχι Είναι εξωγήινο. Όχι στον ημητό. Άλλου άλλα βουνά. Εγώ δεν τον αλλάζω στον ημιτό. Όλα κι όλα. Ε. Στον ημίτο, όπως το λέει. Αδερφέ, Αδερφές μου, στον Στον ημίτο, δεν βαριέσαι. Διαφημίσεις τώρα και συνεχίζουμε. Μουσική δεν χωράει όλο αυτό το τραγούδι. Είναι και του τουρκικού αγωνιζόμενου λαού. Εντάξει. Γιατί υπάρχει και αυτός. Πόσο και αυτό δεν έχουμε να χωρίσουμε. Μας πετάξει έξω τσίπρας. Τίποτα. Όλοι με αυτοί. Σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια Γεια